Με πλέον στη χρονιά του 2017 που βγαίνει χώρα από τη λογική των μηνών πράγω τη οικονομική και αυτή την ανάπτυξη. Μπράβο. Το 2017 βγαίνει χώρα από τη λογική των μηνίων τη οικονομική κρίση και αυτή η ανάπτυξη. Μπράβο. Σιγά το νέο, ότι βγαίνει το 17 η χώρα από τη λογική των μνημονίων. Να μην θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, επειδή είναι οι μέρες του, μας έχει βγάλει από σχεδόν μόλις μας έβαλε. Το 11 άρχισε να λέει ότι θα βγούμε, το 12 μας ξαναέβγαλε, έβγαλε. Το 13 μας είχε βγάλει σίγουρα. Να μην μιλήσω για το Σαμαρά που από το 14-15 έλεγε συνέχεια ότι βγαίνουμε. Να μην μπούμε το Τζίπρα που θα ήταν μέρα μεσημέρι που θα βγαίναμε, θα σκίζαμε, θα κάναμε, θα χορεύαν τα ούλια. Αλλά ακόμη και τώρα, με τούτη εδώ και με τον ίδιο τον Πάνο Καμένο, αυτή είναι φρέσκια δήλωση. Την έκανε χτε και μιλάει για το 17. Ότι τελειώνουμε με από, την, από τα μνημόνια και τη λογική του και βγαίνουμε στην ανάπτυξη. Να θυμίσουμε προ το φιλοθεάμον εδώ κοινό ότι ο ίδιο ο Πάνος Καμένο μα είχε βγάλει πάλι από τη λογική των μνημονίων πριν περίπου 9 μήνε ήταν πέρυσι το Πάσχα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για όλου μα. Είναι. Η μέρα που στο Eurogroup η Ελλάδα βγαίνει από την εποχή των μνημονίων και δυθμίζει και του το χρέος. Μπαίνουμε στην εποχή της ανάπτυξης και πιστεύω ότι οι ειδήσει από εδώ και πέρα που θα έχετε στην διάθεση θα είναι ειδήσεις, ανάπτυξης, μείωσης και αλλαγής του σκηνικού που ζήσαμε πέντε ολόκληρα χρόνια όλοι μας. Πρώτα βρεχότανε το βρακί μας και μετά τρώγαμε φαΐ. Ξεκινάν καλύτερες μέρες για τον ελληνικό λαό. Μετά τη συμφωνία της 24ης Μαΐου Ξεκινάει η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η μείωση της ανεργίας. Άλλε δύο φορέ μα έχει βγάλει πέρυσι ο Πάνος Καμένο στην ανάπτυξη και έχει τελειώσει τη λογική των μνημονίων. Ήταν το Πάσχα και ήταν και 24 Μαου, ήταν δύο διαφορετικέ δηλώσει. Αφού λοιπόν μα είχε βγάλει πέρυσι δύο φορέ από το μνημόνιο, γιατί φέτο πρέπει να μα ξαναβγάλει αρχίζοντα το 2017? Ένα ρητορικό ερώτημα. Μια απάντηση υπάρχει, την ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Προχωράμε κανονικά. Δεχόμαστε τη δήλωση του Πάνο καμένου ότι το 2017 βγαίνουμε από το μνημόνιο από το οποίο έχουμε βγει το 16 σύμφωνα πάντα με τη λόση του Ιδίου. Δεν αναφερόμαστε στους άλλους. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην Ελλάδα του 2017, 16η μέρα του έτους ήδη, και επειδή και εσείς το έχετε ανάγκη, και εμείς εδώ, όλοι μας γενικότερα, να ξέρουμε τι παίζει στις αναλύσεις μας, τι γίνεται στην Ευρώπη, πώς συμπεριφέρονται οι Ευρωπαίοι, και για να βγάλει κανείς σωστά συμπεράσματα πρέπει να έχει κάνει και τη σωστή ανάλυση. Γι' αυτό έχουμε καλέσει την... Ειδική αναλήτρια επί ευρωπαϊκών θεμάτων, Κυρίως επί συσχετισμών ευρωπαϊκών χωρών, ευρωπαϊκών θεμάτων, την κυρία είναι και βουλευτή κατά σύμπτωση του ΣΥΡΙΖΑ Εύη Καρακώστα, η οποία είναι η αρμόδια και αυτή πρέπει να μας πει τι ακριβώ συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη πλέον οι συσχετισμοί είναι διαφορετικοί από ό,τι ήταν πέρσι. Είναι δηλαδή υπέρ μα σε ένα μεγάλο βαθμό οι των πολιτικών τη Ευρώπη. Πρώτα βρεχότανε το βρακί μας και μετά τρώγαμε φαΐ. Η δήλωσή σας ναι. είναι μπορείτε να την επαναλάβετε δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σόιμπλε Ακριβώς, δεν θα μας ρίξουν ξένιμο, εμείς βασιζόμαστε στον ελληνικό λαό και αυτός μας τηρίζει Δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σόιμπλε ή δεν θα μας ρίξει ο Σόιμπλε Ούτε μπορεί, ούτε θα μας ρίξει Αφού έκανε, έκανε την ανάλυση για το τι ακριβώ συμβαίνει στην Ευρώπη και ποιοι είναι οι συσχετισμοί που κατέληξε στο συμπέρασμα, όπω ακούσα την κυρία Καρακώστα, ότι οι συσχετισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ξανά, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, μα ευνοούν. Ευνοούν τα θέματα τη Ελλάδα. Αν κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πραγματικά είναι αυτό να ευνοούνται τα θέματα τη Ελλάδα. Φαίνεται. Όποια δήλωση, όποια χώρα, άλλωστε όλες οι χώρε είναι σε μια φοβερή ηρεμία, τα έχουν βρει με τον εαυτό του έχουν βρει με τις δίπλα χώρες οπότε ασχολούνται με πολλή σύνεση και ταυτίζονται ή είναι σύμφωνες με τα δικά μας συμφέροντα αφού έκανε μια τέτοιου τύπου ανάλυση πήγε παραπέρα τι ακριβώς θα κάνει ο ότι δεν μπορεί να μας ρίξει όπως και δεν θέλει και δεν μπορεί. Ε, αυτό το στη συνέχεια της εκπομπή άλλος βουλευτής και δημοσιογράφος αυτός ο Νάσος Αθανασίου και έθεσε ένα καυτό ερώτημα Είπε η κυρία Καρακόστα ότι ο Σόιμπλε ναι. δεν θα ρίξει ναι, ναι. την... Δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σόιμπλε. Ε, δεν μπορεί λοιπόν. Σαφής. Και γιατί να δεν σας πω και, Πες, και... και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει. Do. Do και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει. Και να σας πω και κάτι άλλο Είστε βέβαιος ότι θέλει Προφανώς δεν θέλει Γιατί ένα μνημόνιο βαρβάτο Το τρίτο το έφερε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ Το ψήφισαν 222 βουλευτές Εκεί που θα το ψήφισαν λιγότερο Και εκεί που δεν θα έφερνε κανένα μνημόνιο Και εκεί που θα άσκησε και τα δύο προηγούμενα Άρα Αν το δούμε στην ουσία πέρα από τι τις, τις δηλώσει και όλα αυτά, τον κουρνιαυτό που σηκώνεται από τι γνωστέ δηλώσει εφημερίδων, υπουργών, βουλευτών εντό και εκτό χώρα, εννοεί το Σόιμπλε θέλει μια τέτοια κυβέρνηση. Μπορεί να περάσει αυτά που δεν μπορούσε οι προηγούμενη. Δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ωραίο που το θέτουν πια και δημοσίω αυτό το ερώτημα ότι και καλά και από τι δηλώσει Καρακώστα και Αθανασίου ότι η Ελλάδα θα αποφασίσει τι ακριβώ θα γίνει και με τον Σόιμπλε και με τι εκλογέ και με τα υπόλοιπα. Μέχρι να αποφασίσει όμω η Ελλάδα όπως έχετε καταλάβει το θετικό γεγονός των ημερών είναι ότι η δημοκρατική παράταξη αναδιοργανώνεται με το Ρέπα τον Πεταλωτή, τον Γιώργο Παπανδρέου τον Λεωνίδα Γρηγοράκο και όλους αυτούς τους άφθαρτου, που και αυτοί με τη σειρά τους πρέπει να δώσουν και έχουν μάλλον Να δώσουν πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο γιατί δεν έχουν δοκιμαστεί. Αυτό είναι το θέμα με όλου αυτού. Ο Ρέπα, ειδικά, δεν έχει δοκιμαστεί καθόλου. Ούτε θυμόμασταν ότι υπήρχε. Να είναι καλά, η Φόφη, ο Γιώργο, που μα θύμισαν την ύπαρξη του Ρέπα και κυρίω του Πεταλωτή, που επί των ημερών του ήταν υπουργό ενημέρωση, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είχε μεγαλουργήσει και μακάρι αυτοί να ξανάρθουν στα πράγματα γιατί είχαν δώσει πολύ τροφή στον τομέα που λέγεται ψυχαγωγία του ελληνικού. Λαού. Παρόλα αυτά μέχρι να τα βρουν όλοι αυτοί και να μονιάσουν εκεί μεταξύ τους γιατί ο Βενιζέλος λίγο τσινάει ε, μέχρι να γίνει αυτό η Φόφη έκανε δηλώσεις χθε. στην Κεντρική Επιτροπή υπάρχει και τέτοιο του Πασόκ και μίλησε με τη γλώσσα που αρμόζει σε στέλεχος του Πασόκ. Τη γλώσσα της αλήθειας. Καμία ανοχή και κανένα συμβιβασμό στην απαξίωση του μεγάλου έργου του Πασόκ, που άφησε τελικώς, φύγε για Πασό Niemand powiedział, że z tej strony, powinniśmy wyjść z tej strony, Σε αυτό το δεύτερο, δεν είσαστε μόνο εσεί περήφανοι, τα στελέχη του Πασόκ, είμαστε και εμεί, ο ελληνικό λαό. Και α μην έχουμε καμία απολύτω σχέση με το Πασόκ, είμαστε νομίζω όλοι περήφανοι από την ιστορία και από τα φύκια για μεταξωτέ κορδέλε που έχει αφήσει ω παρακαταθήκη το μεγάλο αυτό κίνημα. Και νιώθουμε πολύ καλά που αναδιοργανώνεται για να προχωρήσει μπροστά γιατί έχει να δώσει και αυτό πολλά στον τόπο. Για τον τόπο γίνονται όλα αυτά. Αν θυμόσαστε, επί Πασόκ. ο τόπο είχε ωφεληθεί, δεν είχαν ωφεληθεί άγνωστοι. Ο τόπο και κυρίω. Ο λαό, αν θέλετε να μοιραστείτε αυτέ τι σκέψει και ποιο έχει ωφεληθεί επί Πασόκ, επειδή ξέρω ότι στο ακροατήριο υπάρχουν αρκετοί που νοσταλγούν το ψωμί που είχαμε φάει επί Ανδρέα Παπανδρέου ή τα υπόλοιπα στην πορεία. 211-200-200, σα περιμένει για πολλού λόγου, αλλά και για αυτόν τον λόγο να το βάλουμε ως θεματική λοιπόν κι εμεί τη σημερινή εκπομπή, όχι μόνο λαβήθη το βράδυ. Αλλά να μείνουμε στα δικά μα. Πήγε ο Άδωνη στην Πάτρα να κόψει μια πίτα. Με την ευκαιρία εμφανίστηκε σε ένα κανάλι. Εκεί στο κανάλι είχαν σε ένα κλουβί και μια γερακίνα. Τώρα τι θέλει γερακίνα στο κλουβί, εντάξει, κανάλι είναι. Παπαγάλι συνήθω υπάρχουν στα κανάλια, γιατί να μην υπάρχουν και άλλα πουλιά. Πήγε στη γερακίνα, την έβγαλαν έξω για έναν δύο άδωνη, του τη βάλανε εκεί στο χέρι. Γενικότερα υπήρχε μια πολύ ωραία πολιτική κυρίω στιγμή και ανθρώπινη, αλλά βασικά είναι μια πολιτική στιγμή. Θα την ακούσουμε πώ την περιγράφουν οι πόρτερ του καναλιού. Ο Άντωνης Γεωργιάδης ετοιμάζονταν για μια συνέντευξη στο ΠΑΤΡΑΣ ΤΙΔΗ αλλά ήθελε να δει από κοντά και το Άγριο πτηνό, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Καναλιού. Πρόκειται για μια γερακίνα που φέρει το όνομα Μπουμπού και ο αντιπρόεδρος της Ν. Δημοκρατίας δέχθηκε να την ταΐσει. μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες δεν ξέρουμε, πάει ακόμη Ναι. Και γυρίζει πίσω, ρε, μεσά τους Κούνησε λίγο τα χέρια, του πάνω κάτω. Έχει στερά, ένα τουμπού. Κούνησε λίγο, Τι όμορφη που είσαι. Μου είσαι πάνω κάτω. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται, Εκεί. Τι όμορφη που Φόρεσε το ειδικό δερμάτινο γάντι και την κάλεσε κοντά του. Με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη Τάσπο Παπαγιανόπουλου, τα πήγε μια χαρά. Όπω βλέπετε, ο πήγε καλά Μα εγώ δε να της τώσει, είμαι τις Γερακίνας Ο Μπουμπούκος Είμαι της Μπουμπούκος. Τι κι αν ανοίγουνε Εγώ αντέχω τις φωτιές Εγώ αντέχω τις φωτιές Κύρα Δέσποινα. μην Μη λυπάσαι Κύρα Μη με κλέ. Έτσι λοιπόν, είχαμε μια μοναδική συνάντηση τη Μπουμπού και του Μπουμπούκου. Ο Μπουμπούκο και η Μπουμπούκου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ένιωσε κάτι. Του φύραγε, του φύραγε του πουλιού τη Γερακίνα. Δεν ξέρω ανταποκρίθηκε, υπάρχει σχετικό βίντεο. Θα το δείξουμε το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια που ειδικά για σήμερα και για αύριο είναι στι 10 παρα 10 νωρίτερα από την καθιερωμένη ώρα που είναι 11 παρά. Αλλά ειδικά αυτό το δίμερο θα είναι 10 παρα 10. το επόμενο ξαναγυρίζουμε στα πιο αργά. Οπότε, εσεί που διαμαρτύρεστε για την ώρα, δείτε και να δείτε και τον Άδωνε εκεί με την μπουμπού. Ο Μπουμπούκο και η Μπουμπού δίπλα-δίπλα εκπαιδευτή γερακιών. Όπω είπε με πολύ μεγάλη περηφάνεια και δέο στη φωνή, λογικό, ο ρεπόρτερ. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα που ζούμε. Δεν τα έχει γράψει κάποιο. Πήγε πολιτική επίσκεψη, ο αντιπρόεδρο του κόμματο τη Αξιωματική Αντιπολίτευσης και είναι με μια γερακίνα στο χέρι και τη μιλάει και χαργεντίζεται. Το Πασόκενώνεται, ο ο ρέπα, ο. Παπανδρέου, οι Φόφοι ελπίζουν να ξανασώσουν τον τόπο. Η Καρακώ θα κάνει ανάλυση για την Ευρώπη, του σχετισμούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο άλλο λέει ότι δεν θέλει ο Σόιμπλε να μα ρίξει. Και ο Καμένος λέει ότι έχει έρθει ανάπτυξη. Όλα αυτά βγήκαν χτε. Χτε οι νέε ειδήσει, μέσα σε μία μέρα, δεν βγήκαν μόνο αυτέ, αλλά αυτέ κυριάρχησαν. Οπότε καταλαβαίνει ο καθένα την πολύ δύσκολη για έναν Έλληνα πολίτη να σηκώσει όλο αυτό το βάρο όλων αυτών των ειδήσεων και των καταστάσεων. Η μόνη μα ελπίδα είναι ο Πρωθυπουργό. Η χώρα δεν έχει πρωθυπουργό. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. Η χώρα έχει πρωθυπουργεύον επίτροπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Man, me, Η χώρα δεν έχει πρωθυπουργό. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Απασχολεί. Λ... Όταν έρχεται ω Σόιμπλε και λέει ή θα πάρει τα μέτρα του δουνοτού που είναι συγκεκριμένα ή θα σε πάω σε πλημόνο. Μην χάνει στην ψυχρεμία σου αγλικά. Η αγία, γράφη... αγία γραφικά που λέει τα φίδια ε, έχουν δηλητήριο επειδή είναι ψήφρα. Εγώ ανήκω στα ζακάδια να σου ελεύθε. Και αυτό. Και αυτό είναι μέσα και χθε γεγονότα, άγιο. Ειδήσει ή δισάρε ότι ο Γιώργος Αυτιάς είναι ζακάδι. Ανοίκει στα ζακάδια. Δεν ανήκει στην αγία Γραφή, δεν ανήκει. Πουθενά. Και ένα άλλο μέσα σε όλα αυτά που είπαμε πριν είναι ότι πήγαν στο χιονοδρομικό κέντρο που ήταν στον Παρνασό, πλακώθηκαν εκεί και μια τεράστια ουρά, μνημόνιο, κρίση. Λογικό να γεμίζουν και τα χιονοδρομικά κέντρα. Τεράστια ουρά, συνοστισμό, κάτι δεν πήγε καλά. Σήκωσαν εκεί τα σχήματα, πλακώθηκαν. Έλληνα χτυπούσε τον Έλληνα πάνω στα χιόνια. Τραγικέ στιγμές για τον Ελληνισμό του 2017, ενώ έχει έρθει η ανάπτυξη. Πάμε στον εκπαιδευτή Γερακιόν, στον Μπουμπούκο και στην Μπουμπού. Στην εκκλησία να πα! Δίνεσαι με τα καλά σου Ένα ρούχο μάτωμένο Θα <σέσαι> <σε> το λέτσω <σέσαι> Στρώνω για να ξαποσταίνω. Το βράδυ και πω να δω να κοιμηθώ Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ Στο υγρό τσιμέντο <σέσαι> To jest to το w planach. Fajne. Wierząc w ciepło na telefon. Czy Ma nie nie? nie, O, Agdam. Oh, Maigo de sogo ne ti sto si me mm. di sfera kinas obubukos. I me ti zigera kinas obubukos. Mm. Ki kan ne pliges mm. ego adecho tis palakies. Ego adecho tis palakies. Kira Despina, Mi pase. Kira Despina, limi Και κάπω έτσι ολοκληρώνεται το τραγούδι από τη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη. Τσιτσάνη, που να ξέρω, ήταν το όγραφο και ο βύρβο του στίχου. Το πήραμε λίγο, το προσαρμόσαμε στα δεδομένα μα. Έδωσε έμπνευση η εικόνα του μπουμπούκου και τη μπουμπού. Γιατί είναι γενική. Φεύγουμε από όλα αυτά, παραμένουμε σε κλίμα μπουμπού γιατί η φόφη ε, έκανε δηλώσει. Συντρόφισε και σύντροφοι, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που έχει κάνει σκληρή αυτοκριτική. Το μόνο. Όμως δεν αισθανθήκαμε ποτέ ενοχικά. Αισθανθήκαμε και αισθανόμαστε ότι πράξαμε το εθνικό μας καθήκον απέναντι στη χώρα και στον ελληνικό λαό. Perifani. το εθνικό to και στον ελληνικό λαό. me pasok Στα χρόνια του Μνημονίου είναι εθνικό καθήκον. Σύμφωνα πάντα με την Φόφη γεννηματά και όλου αυτού που χειροκρότησαν από κάτω, φαντάζομαι και αρκετέ χιλιάδε, δεκάδε, αρκετέ χιλιάδε, εκατοντάδε που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ορίζεται σε εθνικό καθήκον. Θα έχει μια αξία, αφού ορίσαμε αυτό ω εθνικό καθήκον, να κάνουμε μια συζήτηση και να ορίσουμε και την εθνική καταστροφή. Για να ξέρουμε ποια είναι η διαφορά, μήπω ταυτίζονται στα μυαλά του οι δύο έννοιε και έτσι τουλάχιστον θα του αναγνωρίσουμε ότι. Κατανοούμε το ίδιο όλοι, εννοούμε το ίδιο, όλο αυτοί το περιγράφουν με άλλε λέξει. 200 για τι δικέ σα λέξει που δεν λέτε. Περιμένει ο Αποστόλη αυτό το τηλεφωνικό αριθμό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real κενό no. το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντι παπάκι, realfm.gr. Ο Νίκο Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο και με μια αυτοκριτική. Γιατί κάθε αριστερό κάνει αυτοκριτική. Είναι παλιό αυτό, παλιά μόδα. Με αυτήν την αυτοκριτική της φόφης Πάμε στις πρώτες διευμίσεις Συντρόφιστες και σύντροφοι το Πασόκ Είναι το μόνο κόμμα που έχει κάνει σκληρή αυτοκριτική Πάνω στο ψέμα Στις οικοφαντία Και στις δίθεν αυταπάτες Αισθανθήκαμε και αισθανόμαστε Οι πραγματευτάδες της ψεύτικης ελπίδας Αυτή είναι η αλήθεια, επιτέλους. Δεν μπορεί να μας ρίξει ο Σέβλε. Ε, δεν μπορεί, λοιπόν. Σαφής. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει. Σαράσιμε από τα έξι χρόνια όταν μου έλεγε ο παππούς «Γιώργο, επειδή σήμερα υπάρχει δυσκολία, τρέχα να βγάλεις κανένα Τα βρεχότανε το βρακί μα και μετά τρώγαμε φαΐ. Yeah. Yeah. Συντρόφε και σύντροφοι, το Πασόκ είναι η κάθε λογή λαθρέμπορη ιδεών. η κυρία Καρακώστα ότι ο δεν θα ρίξει ναι, ναι. την... Δεν ε, δε ε, μπορεί κυ... να μας ρίξει ο Σόιμπλε. Ε, δεν μπορεί λοιπόν. Ε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε βέβαιος ότι θέλει. Τάκ ένα μηδέν. Του τι φέραμε του Σόιμπλε. Μπορεί να κάνει διάφορα και να λέει στα λόγια, αλλά τελικά δεν θέλει και το λέμε εμείς αυτό. Άρα δεν πέφτουμε από το Σόιμπλε. Να δούμε από τι θα πέσουμε. Είναι ένα θέμα. Μήνυμα εδώ... Ακροάτριας, η Σουζάνα Αφού ο ΓΑΠ, ο Γιώργος, επέστρεψε στη δημόσια ζωή Και μάλιστα στην πολιτική σκηνή χωρί να αντιδράσει κανεί, Μία, με κεφαλαία, λύση υπάρχει Το αντάρτικο, με κεφαλαία Δεν θα το πείσω όμως θύμνιο Τέσσερις, εφτά τελείες Τόπα, ότι τι, τα κάνουμε αντάρτικο Επειδή γύρισε ο Παπανδρέου Έχουν έρθει χιλιάδε καταστάσει. Τα τελευταία έξι χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα και θα χαραμίσουμε ένα Τάρτικο επειδή γύρισε ο Γιώργο. Τώρα, βέβαια, που το σκέφτομαι, αξίζει για το Γιώργο να κάνουμε Αντάρτικο, αλλά με το Γιώργο Αρχηγό. Όχι κατά του Γιώργου, με το Γιώργο Αρχηγό. Έτσι, σου απαντάω λοιπόν και το είπα, την πολύ σκληρή και τολμηρή πρόταση που έκανε. Τόλμησα να την μοιραστώ με του ακροατέ. Υπάρχει ένα θέμα, ε, όταν κάποιο υπουργό δεν κάνει κάτι σωστά, πότε παρετείται, τα ζητήματα ηθική. Οι εικονικέ παρετήσει, οι αποπομπέ, όλα αυτά τα πολύ ωραία που βλέπουμε, δεν έχουμε πολύ συνηθίσει στην Ελλάδα να παρετείται κάποιο για λόγου ευαισθησία. Θεωρούν όλοι τον εαυτό του μοναδικό, πολύτιμο, αναντικατάστατο. Κάνουν ό,τι κάνουν. Μπορεί να του βρει η κοινωνία, μπορεί να μην έχουν καν, αφήσει τίποτα πίσω του. Όμω ήδη θεωρούν ότι σώζουν τον τόπο. Μιλάνε μόνο για τον εαυτό του και, και, και. Ε κάτι τέτοιο είπε και ο Μουζάλα. Ακούστε να σα πω κάτι. Από πότε απέτυχα. Μέχρι πριν από 20 μέρες δεν είχα αποτύχει. Από πότε απέτυχα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την επίθεση η χαρακτήρα που γίνεται. Mm -hmm. Πότε απέτυχα. Επειδή έχει λάσπη στη μαλακάσα. Είναι δυνατόν. Επειδή είναι παγωμένα τα ρούχα. Είναι δυνατόν. Επειδή 65.000 πρόσφυγες Το 90%, το 94% είναι αυτή τη στιγμή προφυλαγμένο και για το άλλο για το οποίο στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Mm -hmm. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Εγώ να σας πω κάτι. 30 χρόνια έχω ζήσει σε αυτές τις κοινέ μας. Mm -hmm. Τις ξέρω τις κοινέ αυτές. Δεν μιλάω από το σαλόνι. Και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα εύθυκτος. Mm -hmm. Θα παραιτηθώ όταν μου το ζητήσει ο Πρωθυπουργός και όταν τελειώσω το έργο που έχω αναλάβει. Σε άλλες χώρες, επειδή γενικώ αντιγράφουμε και άλλες χώρες, παρετούνται υπουργοί, όχι μόνο όταν τους το ζητάει ο Πρωθυπουργό ή όταν νιώθουν ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο που δεν ολοκληρώνεται και ποτέ, γιατί αυτά τα έργα είναι φτιαγμένα έτσι για να μην ολοκληρώνεται πότε. Σε άλλες χώρες παρετούνται και όταν νιώθουν ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, όταν κοντράρονται με το κοινό αίσθημα, Γενικώς όταν υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Εδώ στα ενδεχόμενα του σοβαρού σε σχέση με άλλους υπουργούς, φανταστείτε α, αλλού τι γίνεται, του σοβαρού κυρίου Μουζάλα δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να παρατηθεί για λόγους, όπως λέμε, ξεχασμένη φράση, μάλλον σε λίγο θα σβηστεί και από τα λεξικά, για λόγους ευτυχίας. Έλα, συγκινημένο ακούω. Ε, δεν είμαι. Συγκινήθηκες με τον Γεωργάκη. Να μην είμαι. Από χαρά. Είναι δάκρυα χαρά. Ρε φιλάκι γύρισε, επιτέλει το παιδί, Δεν Δε θα γύρνα, γιατί πιστεύεις. Δηλαδή, σαν το άλλο το γαϊδούρι του Γκαραμαλή, που είναι εθνικό κεφάλαιο για τον εαυτό του και δεν το προσφέρεις στον λαό. Κάθεται και παίζεις τον Dead Soul το έχει θερματίσει τρεις φορές. Υπάρχει ένα πλήρη εκφυλισμό τη εκπομπή, έτσι. Τελειώνει και εκπομπές εκπομπέ με τραγούδια. Χαστήκατε ούτε υλικό ούτε τίποτα. Ναι, μα όμω 47 λεπτά εκπομπέ, αυτό δεν το λε. Για 47 λεπτά εκπομπέ, αγόρι μου τώρα. Άσε μα, γιατί δεν έχετε υλικό. Άλλο αυτό. Ήταν 37 και είναι 47. Τι θες τώρα, να μην βάλουμε και τραγούδι. Λοιπόν, μετά ανεβαίνει εσύ πάνω Θεσσαλονίκη για καμάκια, τα ακούσαμε και τα χθεσινά σου. Σιγά ούτε που Τι ούτε το ασχολήθηκε. Εγώ καμάκια. Αυτέ. Να σου πω με ανοιχτά πόδια έρχονταν ή με κλειστά. Δεν μπορώ να πω. Ε, γιατί. Ε, δεν μπορώ. Οι Θεσ Μπου με μουν για να καταλάβει. Βλέπει, λοιπόν, εκεί έχουμε καταντήσει. Και μετά έχει τον άλλο α πούμε, μέσα και αρχίζει. Παραβλέπουμε ότι υπάρχουν σχολέ δημοσιογραφία. Παραβλέπουμε ότι ο καθένα γράφει ό,τι βλακίε θέλει. Τι, τι παραβλέπουμε, ρε φίλε, αμέσω τα παραβλέπουμε όλα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Το πήραξε να πούμε τον άλλον που του πιάσαν έτσι. Α, δεν πα και βάλετε μια άλλη ώρα, ό, όλο εκεί πέρα που έχετε καβαλήσει την πένα και γράφει ό,τι να είναι. Μα σου πήγε καλά ο χρόνο, καθόλου. Πω, πω. Μιλάμε καθόλου, όμω πολύ καθόλου. Να σου πω, Ήρξε παλιά σύρ Υψηφίου μα λέξη, τηρίζουμε λέξη. Εντά, εντάξει, Εν στηρίζουμε, όλοι μα. Εννοείται ότι στηρίζει. Όμω λαπασχό, είμαστε και όλοι συζητάμε ένα τρόπο. Σαλλογική συνέχεια. Όχι. Αλλά να σου πω τώρα. Μήπω, ναι, ναι. μήπω, μήπως, το σκέφτηκε κάποια στιγμή δεν ξέρω να το έχει κάνει. Ναι, ναι, ναι. Έριξε πάνω. Όχι μόρα, δεν έριξα πάνω, αλλά εντάξει. Το σκεφτώ σου αμώσει. Να μην το στηρίξουμε το αγόρι μου τώρα να κοιτάζουμε. Το Θα τορίξουμε δεν κατάλαβα. Εκατό χίνοντα καιρό χωρί λογοκρισία, τόσα χρόνια. Δεν είχε σούρρο κάποιο δεν πρέπει να ρεφάρει το σύστημα. Η ντροπή φίλε, η πραγματική ντροπή είναι αυτό που θα ακούσεις τώρα Εμείς παρόλο που είμαστε παλαιοσυνασπισμίτες Παπάι, δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο Ε, αγόρι μου τι τώρα Ένα χειρότερο έχω οι ενταγμένοι στα κόμματα ναι. Ένα δεύτερο οι συνασπισμίτες Η δεύτερο... πολιτική άνοιξη σας έχω στο ίδιο καζάνι ο... να ξέρεις ε, όχι ε, και πολλά, πολλά τώρα Όχι και πολλά Τέλο πάντων, για πε. Εμεί παρόλο που είμαστε παλαιοσυνασπισμοί, έχουμε συστήσει κάτι μικρέ γιάφκε εκεί πέρα και ετοιμάζουμε επανάσταση και αναβίωση του Πασόκ του 81. Μακάρι. Εκεί όλοι και εμεί θα στηρίξουμε. Καλά, ξεκίνησε. Έ... Ο Γιώργο γιατί επέστρεψε. Καλά, ο το Γιώργο τώρα, εντάξει. Τι να κάνει ο Γιώργο αγόρι μου τώρα, αυτό να τον έχουμε ξεπεράσει. Ε, περίμενε, θα δει, περίμενε. Δεν ήρθε μόνο ο Γιώργο, έφερε μαζί και το πολιτικό κεφάλαιο Λεωνίδα Γρηγοράκο. Έλα. Αλλά θα... λέμε όλα γιατί δεν τα λέμε. Νομίζω κάποια δεν συμφέρουν και δεν τα ε, λέμε. Πω, λοιπόν, θα... έλα, α αφήνω εδώ θα αναστήσουμε τον Αντρέα, το ακούς? Μακάρι, ήδη έχουν ξεκινήσει, γίνονται party. epic πάρτι τέτοια Χορεύει ο στα κλάβε, τα ξέρω μπράβο, και κομί, έτσι για. Ζήτω, Ζήτω. Ζήτω. Λέγε Ε, με αποπέρνει έτσι. Εγώ θέλω να χαρούμε μαζί για την επιστροφή του γάμου στο Τσαουκ. Ωραία, χάρηκα με άλλου τώρα. Το δώσα αλλού τι θε. Έχω το ήδη χαρίσει, sorry. Δεν πρόλαβα. Όχι. Μωρία, γεφυρώσα να τι αγεφύρω τι διαφορέ του. Που είχαν, ναι, δηλαδή η φόφη μια γέφυρα που είχε με τον Γιώργο. Αγεφύρωτη που λέμε. Mm. Δηλαδή, σκέψου σαν τη να έχει καλώσει να μην κλείνει. Την παλιά. Να θε mm. να στο καφέ εκεί αριστερά, σάπιο σε συνταγματολόγο εκδοχή, με καινούργιο λόγο. Αυτό είναι συνήθως τη μέση μιας τέτοιας γεφύρας, αγεφύρωτης. Την Άνοιξη, πριν φύγει οι σου είπα βγάλε όλου του αλυταράδε από τη Βουλή. Η Άνοιξη έχει περάσει καιρό τώρα, ε! Ναι, το ξέρω, oh, αλλά μου πες θα κάνω το καλοκαίρι εγώ αυτή τη δουλειά. Τώρα θα προσθεθεί και ο Γεωργάκη. Αυτό το αλυταρά θα το προσθέσει και αυτό τώρα. Τι θα το κάνω αυτό έσωσε. Δεν μα έσωσε. Μια φορά, ναι. Α, Γιατί εμάς... να εμάς... κάποιο εμάς... να μα μια φορά και να μην έχει μια δεύτερη Μα έσου έχει μήνε χωρί λυμώνει που ζήσαμε την πρώτη φορά του δώθηκε τη δεύτερη ευκαιρία να μα ξανασώσει. Ο, Ο Γιώργο όχι. Δεν σου είπα εδώ ότι είναι γύρω στο 80% με στη Βουλή που είναι λαμό για αλήτε, μα χαράδε, κρέφτε. Καλό κρέφτες ποσοστό. Κερατά. Καλό ποσοστό. Σκέψω ένα ίδιο ποσοστό. Σκέψουν ένα 1. Δε... Τώρα μιλάω, εγώ, τώρα μιλάω. Δεν έχουμε συντονισμό. Όπα, όπα, όπα. Τώρα συντονίζω, συντονίζω. δεν, Άρα να ξεκινήσω κάτι Ινικαλά, δελτίε να καταλάβετε πώ συντονίζετε μια κουβέντα. Έλα και.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 Η ιστορία του πασό για την οποία όλοι είμαστε υπερήφανοι. Έτσι σκέτο, για να ταυτιστείτε κι εσεί με τη Φόφη, Έστειλε και στο Twitter το γραψό Χριστόφορο Ζαράλικό. Μήνυμα μου το στείλει και εδώ να το δω. Παρακολουθώ και το Twitter, μπορώ να κάνω δύο δουλειέ ταυτόχρονα. Με το οποίο μήνυμα θυμίζει κάνει και το γνωστό πολιτικό παραλισμό. Με πασό που μαζεύαμε λεφτά και χτίζαμε αφέρετο. Με σύριζα μαζεύουμε αποδείξει και χτίζουμε αφορολόγητο. Αυτό είναι το μήνυμα, σωστό είναι, όντω ισχύει, να το επεκτείνω λίγο, να το προεκτείνω ότι και με τους δύο χτίζουμε πάντως. Αυτό να μας μείνει, ότι και με τους δύο χτίζουμε, ότι μπορεί ο καθένας, αφορολόγητο ένας, αυθαίρετο, ο, ο άλλος. Και επειδή είμαστε στα χωράφια του Πασόκ, μίλησε και ο Βενιζέλος χθες και είπε, έβγαλε να παράπονο, νομίζω τον, θα τον έχει ακούσει, Ε, να ακούσουμε πώς το είπε για το βάρος της παράταξης. Επομίστικα τα ιστορικά βάρη της παράταξης όταν άλλοι έφευγαν σαν ποντίκια από βυθιζόμενο πλοίο. Το σχήμα της δημοκρατικής συμπαράταξης όπως διαμορφώνεται δεν μπορεί να πάει μακριά. Μόνο που η μία οντότητα από αυτές εμφανίζεται ως το αυθεντικό και αδάμα στο Πασόκ. Και ταυτόχα ω Πασόκ το μπραντ αλλά και χωρί το υπερχρεωμένο α Είδατε τι ωραίο που είναι. Έχει κάνει και οικονομικών. Τα ξέρει όλα αυτά. Τότε που έλεγε δεν θα μπει το χαράτσι στη ΔΕΗ, και τρει μήνε μετά έβαλε το χαράτσι στη ΔΕΗ. Και με το ίδιο πάθο που έλεγε ότι δεν θα μπει το χαράτσι στη ΔΕΗ, περάσπιζε το χαράτσι στη ΔΕΗ. Αυτά τα γνωστά που κάνουν οι πολιτικοί άνδρε και οι πολιτικοί ηγέτε αυτού του τόπου. Με την ίδια ευκολία λένε, ξαλένε και ξαναλένε αυτό που λένε. Και αν του πει κάτι, εσύ βγάζουν σε ένα τρελό και ένοχο. Ενώ οι πάντα βγαίνουν σωστοί και δεν υπάρχει λόγο να διόρισε. Ωραίος συλλογισμό όλος αυτό, κάπως έτσι λειτουργούν. Ο Βενιζέλος λοιπόν, για να μην χάνουμε το στόχο, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να χαθεί η μπάλα και ο στόχος με όλα αυτά που γίνονται, ο Βενιζέλος είναι αυτός που, πως το είπε, σήκωσε το βάρος τη παράταξης, αλλά δεν σήκωσε μόνο αυτό το βάρος, έσωσε και σήκωσε στην πλάτη του όλη τη χώρα. Εγώ ως υπουργό Οικονομικών την περίοδο εκείνη είχα πολλές προτεραιότητες που αφορούσαν τη σωτηρία της χώρας. Μάλιστα. Έχουν περάσει από τη χώρα αυτοί πολλοί υπουργοί οικονομικών που φόρτωσαν το δημόσιο χρέος. Ε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη δική μου περίπτωση είμαι ο υπουργό οικονομικών που μείωσε το δημόσιο χρέο. <Κι> όσο ήμουνα στο Υπουργείο Οικονομικών, αφαίρεσα <Κι> από τις πλάτε της χώρας εκατόδις δισεκατομμύρια χρέους <Κι> ενώ συνήθω οι κυβερνήσεις <Κι> και οι ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομικών προσθέτουν στις πλάτες της χώρας δημόσιο χρέος. Αυτά δεν πρέπει να τα θυμίζει κάποιο. Έχει αφαιρέσει ο Γιώργος Παπανδρέου χρέος από τις πλάτες της χώρας. Εκατό δισεκατομμύρια. Ποιο άλλος έχει αφαιρέσει χρέος. Και πόσο χρέος έχει αφαιρέσει. Τσακαλώτος που πάει και έρχεται έχει αφαιρέσει. Ο βαρουφάκη που κουνιόταν όλο το εξάμεινο πέρυσι έχει αφαιρέσει. Ενώ ο Βενιζέλος με τα κοιτάπια μόλις μας είπε, το έχει πει φορές βέβαια ότι έχει αφαιρέσει 100 ολόκληρα δισεκατομμύρια. Δεν τα έχετε νιώσει από πάνω σας να φεύγουν, αλλά να ξέρετε τα έχει αφαιρέσει, αν τα ψάχνετε, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Σα παρακαλώ, μου λέτε από ποιο βιβλίο σήμερα το πρωί ο κύριο Καμπουράκη διάβαζε αυτό το απόσπασμα. Από τα απομνημονεύματά του. Ποιανού τα απομνημονεύματα. Τα δικά του. Δημήτρη Καμπουράκη, τα εγώ μου. Εσεί ο ίδιο είστε. Ναι, ναι, ο Δημήτρη. Ο Δημήτρης. Έκανα παρέμβαση την οικονομία παλιά. Ναι, εγώ. Πάντως κάνετε πιο ωραίε εκπομπέ στο ραδιόφωνο από ό,τι στην τηλεόραση. Επειδή δεν κάνω στην τηλεόραση, γι' αυτό. <laughs> Να είστε καλά. εσεί. Αποστόλη μου. από είσαι από Southampton, κατάλαβα τη φωνή. Ναι, ναι, από Southampton. Μπορεί Southampton, τέζα. Πήρα να σα πω καλή χρονιά και σε εσένα και στο Θήνιο. Και να ευχηθώ και στου ακροατέ σε όλο τον κόσμο με υγεία το 2017. Καλά, Μωρή, γιατί έχει κάποια πληροφόρηση. Α, η παράτα μα, τι υγεία. Βγαίνει η ήρθε ο Τραμπ. Ο Ερντογάν υπάρχει ακόμα. Άσι μα, τι υγεία. Βλέπει υγεία που θερά στον πλανήτη. Μόχαλα την ευχή. Κάντε να την πω και μετά. Υγεία, αυτογνωσία και αξιοπρέπεια. Α, καλά. Άσι μα, Μωρή τώρα, παράτα μα, την ελληθηνή ζωή. Δεν μάμε <Στιμάμαι>, συριζέεις εσύ; Όχι εσύ, τη Σιριζέα όχι, όχι. <συμπίδις> <συμπίδις> Μακριά από εδώ το, <συμπίδι> όχι, όχι, δεν είμαι Σιριζέα Τι λέει να πάρουν και την καλομήρα στο ψηφοδέλτιο. Γιατί δεν χωράει. Έχει μπει ο Ανδρέα Ολοβέρδο πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή <συστά> τι λιγότερο έχει από το Ολοβέρδο η καλομήρα. μου. <συστά> Τουλάχιστον η καλομήρα δεν έχει μιλήσει και για σοβαρέ χρυσέ αυγέ που λέει <συστά> κατ' λαϊκά κινήματα που λέει ο Ολοβέρδο. Η <συστά> καλομήρα δεν τα έχει πει αυτά. Η καλομήρα τραγούδισε κάποτε και τον εθνικό ύμνο. Δεν μπορείτε να το πάρετε. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή. Ενώ ο Ο ποτέ. Όχι, δύο μηδέ είναι καλομύρα. Μια χαρά είναι καλομύρα, να αφήσει τα που ξέρει. Έχετε ψηφίσει λοβέρδου και συναυτό. Μια χαρά είναι καλομύρα. Ποτέ λοβέρδο, βρε. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με όλα αυτά. Εγώ είμαι ΚΚΚ. Μαλακιά κάνει, έχασε την ευκαιρία σου. Έχει λοβέρδο το ΚΚΚ, δεν έχει. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το χρειαζόμαστε το λοβέρδο. Αχ. Α καλό εντάξει. Δεν συνεννοούμαστε. Σα αξίζουν αυτά που φαίνεται. Ελαγιά. Μια σούρια παλιά, προχθέ με έκραξε. ή μου το κρίσω σαν μούτρα. Καλά θα σου κάνω, θα το ε, το δίκαιο σου, εντάξει. Άμα έχει το δίκαιο μου, τι και το αναφέρεις. Ένα λεπτό, ένα λεπτό να σε απασχολήσω, μόνο μα όχι άλλο. Θα σου πει μια καλημέρα, να εδώ που τον έχω δίπλα. Καλώ, καλό, είναι, είναι εύκολος, εύκολος. Ε, θα δείξει, τάξι, φέρε. Φιστίκη, τώρα, είναι τί, φέρε. Τι, Τάρα. Δύο μαζί το οδηγάτε. Όχι, εγώ οδηγάω, ο άλλο δίπλα. Ακολουβαρά, παίρνει τηλέφωνα σε κομπέ. Παράνομος, παράνομος, Μαύρα, μαύρα λέω μαύρα μαύρα, μαύρα. μαύρα μαύρα, να σου το πανούλι μου, κούκλε μου, θε να σε βγάλω έξω βόλτα, να σε τρατάρω κάτι. Πού αγόρι μου. Να σε πάω τσάρκα. Πού να πάμε Τζούλια Αλεξανδρά του Αναστάσιο αυτού oh. του oh. αγάπη μόνο. Καινούριο, live, Αλεξάνδρας. Τι είναι αυτό. Καινούριο εκεί είναι. το Το κάνει από μικρός αυτό 26 χρόνια Αγάπη <γώ> Από 12 χρονών Καλά θα περάσουμε Ναι Γεια Γεια σας Τι θέλετε Εσείς τι θέλετε Δεν πήρα εγώ Συγγνώμη λάθος Μπράβο Έλα μόλι Άρα τζέτσα πάρκερ. Αγώμαι καλά, πούμε πέτυχε. Γυρίσω μαλάκα. Μήνα έτσι σε άνθρωποι που κάποιοι έχουμε ψηφίσει και σεβόμαστε. ρε Εμένα γύρισε αυτό το μπουρδέλο που το 2011 και εγώ ήταν όλη η Αθήνα, γιατί ο βρομό που σα ο Υπουργό του και τώρα να μα στείλει όλου στην αυτοκτονία το τεμάτι. Καμένα χρεωμένοι, 200 χιλιάρικα και το αρχή ή να μα πάρει τι άδειε. Άντε να γυρίσει και το άλλο το ουρδέλο του 2012 που εσύ στήριζε. Πήρε μάθημα. Το άλλο τι σου Κάνε μου κάνει παιδί μου πλάκα να σα πιτεύει. Τι να μου κάνουν τίποτα, γι αυτό το λέω. Ότι πε μου με λόγια χωρί να λέμε και να βριζόμαστε τσάπα και πέρεσαι. Με αποδεικτικά στοιχεία, τι καλύτερο έχει δίσει τώρα από το 2014 το τέλο του Σαμαρά. Πε μου. Αν δεν βριζόμαστε δεν έθελ. Πού να σε χαρά. Δεν θέλω να μιλήσει μου και έτσι. Θα έχει κάνει γαγάρα όλα τώρα με το χαμόρον, με, με το τζιπράκι που θα θέλαμε σε όλου. Δεν μιλάω καθόλου τώρα. Είναι διαφορετικό φίλε. Ένα τέτοιο γαλλόντι το, το θέλαμε. Εσένα σου να εύκολα εμένα, δεν μου ασαιρά να μου γανείσει ο κροδεξιό. Γιατί να θέλω εγώ το Σαμαρά; Σε τι καλύτερο! Είναι σήμερα από το τέλος του 14 Πες μου ένα πες μου ένα. Μπαίνει αλλιώς <laughs> Με αριστερό πρόσωμο είναι ίδιο. <laughs> Σκέψου το σοκ για μας Να στο κάνει ακροδεξιός δεν το δέχεσαι Ο αριστερός <laughs> λες δάξει οικογένεια <laughs> Γάμα φίλε γάμα δώσε Θα <laughs> γυρνάς όλα ωραία καμπ*** άσε με να ακούσω την εκπομπή Αν και... μην ακούσε έλα γεια <laughs> Στις 12 το μεσημέρι, κύριος που μπήκε σε ταξί από Ειρηνοδικείο με κατεύθυνση στο ξενοδοχείο Τιτάνια, στην Ομόνια και η Πανεπιστημίου Χαμηλά, ξέχασε ένα μπλε φάκελο με σημαντικά δικηγορικά έγγραφα. Ο οδηγό άκουγε Real FM. Το δρομολόγιο ήταν από Ειρηνοδικείο γύρω στις 12 το μεσημέρι μέχρι το ξενοδοχείο Τιτάνια. Αν τα βρει ο οδηγός, τι να τα κάνει τα δικηγορικά έγγραφα μακριά από δικηγόρους Γι' αυτό διώξει γρήγορα τα έγγραφα. Πάρε τηλέφωνο εδώ να σας φέρουμε σε επαφή, να τα πάει ο άνθρωπος. Προφανώς του είναι πολύτιμα. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή. Ο Δημήτρης Χόρνη είχε γεννηθεί 9 Μαρτίου του 1921. Και σιγά σιγά ο χόρν με αυτό το πολύ ωραίο του χατζητάκι μας πάει στο λαό Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένη όπως είπαμε στις 10 παρα 10 Σε λίγο μετά το λαό μαγκαζίνο και Γιάννης Παπαδόπλος Για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας Γεια σας Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελα να ζει Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή Και όλες οι άλλε οι απελπισία Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε Και πεθαίνουμε μαζί με εμά και τα όνειρά μα, μαζί με εμά και τα παιδιά μα. Γι' αυτό να πάρτι σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπηταίο και από το θάνατο. Μια γραμμόφωνο απλό ένα ξεκουρδίζεται, Δύο υδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενό Ένα σκύλο που απορεί, Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου Μια κόκκινη κορδένα στα μαλλιά της Ένας κρυφός αμυσμός, Ένα αλπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται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 Είστε έτοιμοι σήμερα για δυναμική επιστροφή στην τηλεόραση. Βεβαίω, εννοείται. Έχουμε δώσει ήδη τον καλύτερο μα αυτό Αχ. Αναμείνατε εκτάκτο, okay. εκτάκτο, σήμερα και αύριο θα μεταδοθούμε μία ώρα νωρίτερα στην παλιά μα ώρα, 10 παρα 10. Ωραία. Εκτάκτο μόνο για, δευτέρα, για αυτή τη Δευτέρα και για αυτή την Τρίτη. Για αυτή τη Δευτέρα και για αυτή την Τρίτη. Την άλλη εβδομάδα κανονικά. Ο Τσολιά το... έκανε καμιά εξόρμηση ή φοβήθηκε το κρύο και το χιονιά. Ρε μασάει Τσολιά, ρε. Μασάει, Αποκαλυπτική δημοσκόπηση του Τσολιά. Σου έχω τρομερό αφιέρωμα στι επόμενε τηλεοπτικέ εκπομπέ. Α, ah, όχι. Okay. Ah, ah. Να στο καρφώσω ή να σ' αφήσω oh, να το δει. Όχι, όχι, θα τα αφήσω να το δω. Αφιέρωμα hey. για σένα. Oh. Σου, σου κλείνω το μάτι με έναν τρόπο. <laughs> τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα, τι για να να βλέπω τηλεοπτική. Ε, τι να κάνω, τραβάω του όρου τηλεοθεατέ έναν ένα. Oh. Για τα αίτια είμαστε, αρχίζει <laughs> ανταγωνισμό. Κάτσε νικολά, πήγε στον αντένα. Τι. Πατήσετε τα ύστερα πόχε. του κόσμου, το πίστευε εσύ αυτό. Ποτέχι. Τι να πιστέσω. Ελεύθερη αγορά, φιλαράκι. Ελεύθερη αγορά.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 Να γίνει αυτό που πρέπει. Θα γίνει, θα γίνει. Τι γίνεται ραφίλε, πώ πάει. Ένα, θα σου πω, 45 ευρώ πλήρω ταξί από αεροδρόμιο, αυτό σου λέω μόνο. Και για πόλαμα, δεν πειρά. Τι πειρά, για να Ιράκριο. Ας το διάλορε. Ευρώ. Διπλή τα βέβαια, μετά τι 12. Ε, τότε δεν μας γά... μα, να σε πάρει. Άντε, γά... Μετά το 4 που το πήρα, κονομάγα μέχρι το 12, 13, το 13 και μετά, μιλάμε πρέπει να δουλεύει όλη τη μέρα στην κυριολεξία. Ούτε παραπονιέμαι, ούτε τίποτα. Εγώ λέω, έδωξα το Θεό, που έχω δουλειά, πραγματικά, γι' αυτό δεν είμαι μίζερο. Οι άλλοι φύγαν Αυστραλία και Γερμανία και Αμερική, φίλε, που δεν είχαν δουλειά. Εμεί τουλάχιστον αντέχουμε εδώ, δεκαετίε. Αντέχουν αυτοί, αυτοί, αυτοί οι μαρκέ που αντέχετε αυτούς δεν αντέχω εγώ. Τι να κάνω, ρε μ... αφού έκλεισε η εταιρεία, μετά η τελευταία πολυεθνική που ήμουνα, τι να κάνω, αγώνα, σαν να ταξί. Τι άλλο να κάνω θα με, με ταξί. Ξέρει μ... κάτι, ρε, μ... η εταιρεία. Η, που έκλεισε. Για όχι ο Σαμάρα που ψήφισε. Όχι η εταιρεία έκλεισε το 2003 πριν Σαμάρα. Τότε ποιο ήταν το, το. Α, ήταν άλλε ο... πολιτικέ το. το 3. Ε, το 3 είχαμε ε... Σιμίτη, είχαμε Σιμίτη, είχαμε Ευμάρεια. Εδώ δίμο, εγώ τότε ήμουνα με το Πασόκ. Να σου πω, σε συγκρίνω. Αν με τον Βασίλη τον Ταρίφα, τον άλλον. Γυρολόγοι ε, τα, του ε, τα, κόλου. Ε, αυτό έχει πάει πολιτική άνοιξη πριν. Κοντάει, δεν διαχμάρια είστε. είστε. Σαμάρα, εσύ μετά σε δημοκρατία, εντάξει. Βγάλε βγάλει και την παρεμία, αυτό που λέει Από του τυφλού προτιμώ το μονόφθαλμο. Ένα αλλά πα και διαλέγει από του τυφλού. Μπαίνει σε ένα δωμάτι με τυ Που δεν είναι τη φλήμει, όπω είναι και κάποιο που βλέπει τίφλι, κανονικά. Τίφλι, εκεί στο δωμάτιο με του ξυφού κάτρε και λίγο για να βρει αμώφαινομα μαλάκα. Το σαμαράνο υποστήριζα και το έχω πει 10.0 φωτό, δεν το καταλαβαίνει μαλάκα. Γιατί ήταν σου ξυφού ομονόφαλο, ήταν καλύτερο σε εκείνη την εποχή. Αυτό ο το μπουλνικ για τον σαμαρά, για το μάτι του δεν το δέχο. Αποδίστηκε. Αποδίκη ότι είχε ένα πρόβλημα στο μάτι. Δεν κατάλαβα, το λέμε μονούθα τώρα είναι ελάχιστο, δεν μυγκλιά. Οδήγησε ότι ήταν καλύτερο σε εκείνη την εποχή. Τώρα, ό,τι και να λέτε, μετά από δύο χρόνια το γυρίσατε όλοι, το κάνατε και εσεί Γαργάρα, να πούμε για το τσιπράκι που ψηφίσατε και τη φάγαμε στον κόλ όλοι. Ό,τι και να εκείνη την εποχή ο καλύτερος ήταν ο Ζαμαράς τώρα όπως γίνανε σκατά τα μούτρα τους να δούμε τι θα κάνουμε Αυτά είναι τώρα καινούργια χρονιά τα ίδια πάλι Ε ναι μωρέ, μα τι να κάνουμε, να έχουμε να λέμε Σωστό, να έχουμε να λέμε που είχαμε να λέγαμε λαγιά. γεια και σύντροφοι το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που έχει κάνει σκληρή αυτοκριτική πάνω στο ψέμα στη συκοφαντία και στις δίθεν αυταπάτες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 Σαράσιμε από τα έξι χρόνια όταν μου έλεγε ο παππού, Γιώργο, επειδή σήμερα υπάρχει δυσκολία, τρέχα να βγάλει κανένα αχηνό. Yeah, Πρώτα βρεχότανε το βρακί μα και μετά τρώγαμε φα. Yeah. <laughs> Συντρόφισες και σύντροφοι, το Πασόκ είναι η κάθε λογή λαθρέμπορη ιδεών.